Ε λέει ο Θεός, ότι κατεπάτησε με άνθρωπος, όλην την ημέραν πολεμών έθλιψε. Κατεπάτησαν με οι εχθροί μου όλην την ημέραν, ότι πολλοί οι πολεμούντες με από ημέραν φοβηθήσω με εγώ δε ελπιό επισέ Εν το Θεό επενέσω τους λόγους μου, επί το Θεό ήλπισα, ού φοβηθήσομαι τί ποιήσιμοι σάρκες. Όλην την ημέρα του λόγους μου ευδελίσοντο, κατέμώ οι διαλογισμοί αυτών Παρηκίσουσι και κατακρύψουσιν αυτή την πτέρνα μου φυλάξουσι καθά περιπέμειναν την ψυχή. Υπέρ του μηθενό σώσεις αυτούς, εν λαού λαούς κατάξεις. Ο Θεός την ζωή μου εξήγυλάσει, έφου τα δάκρυά μου ενώπιόν σου, ως και εν τη επαγγελία σου. Επιστρέψουσιν οι εχθροί μου στα οπίσω, ενίαν ημέρα επικαλέσω μέσα ιδού ότι Θεός μου εσύ. Επί το Θεό ενέσο ρήμα, επί το Κυρίο ενέσο λόγο. Επί το Θεό ήλπισα, ού φοβηθήσω με τι ποιήσιμοι άνθρωπος, εν εμή ο Θεός ευχέ, το αποδώσου ενέσαι σου, ότι ερήσω την ψυχή μου εκ θανάτου και του πόδους μου εξ οριστήματος. Ευαρεστήσω ενώπιον Κυρίου εν φωτίζοντον. Ελέησόν με ο Θεός, ελέησόν με, ότι επί εσύ η ψυχή μου και εν των τερίγων σου ελπιώ, έως σου παρέλθει η ανομία. Και κράξομαι προς τον Θεόν τον ύψιστον, τον Θεόν τον ευεργετή αντάμε εξαπέστειλεν εξ ουρανού, και έσωσε με, έδωκεν εις τους καταπατούντας με. Εξαπέστειλεν ο Θεός το έλεος σου αυτού, και την αλήθεια ναυτού, και αιρίσαντο την ψυχή μου εκ μέσους κύμπων. Εκοιμήθεν τεταραγμένος, ιοί ανθρώπων, ιοδόνδες αυτών όπλα και βέλη. Και η γλώσσα αυτόν μάχηρα οξία. Υψώθητη επί του ο Θεός και επιπάσαν την γη. Δόξο σου παγίδα ετοίμασαν τη σποσή και κατέκαμψαν την ψυχή μου. Όριξαν προπροσώπου μου και ενέπεσαν σε αυτόν. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεό, ετοίμη η καρδία μου. Άσομαι και ψαλό εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξο μου. Εξεγέρθητη ψαλτήριον και με όρθο. Εξομολογήσω μέση εσύ ενελαείς, Κύριε, εν έφνηση, ότι μεγαλύνθη τον των ουρανών το ελεό σου και έως τον εθελών η αλήθειά σου. Υψώθηκε επί του ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γη η δόξα σου. Η αληθώς άρα δικαιοσύνη εναλείται, ευθεία κλίνεται η ιή των ανθρώπων και γάραν καρδία νομία εργάζεστα εν τη γη, αδικίανε χείρεση, μόνο Απειλοτριώθησαν μια μαρτωλή από μήτρα, εμπλανήθησαν από γαστρός, ελάλησαν ψευδή. Θυμό αυτή κατά την ομοίωση του όφεου. Οσιασπίδο κοφή και βιούση τα ότα αυτή. Ή τη ούκη ακούσε φωνή σε παδόν του, φαρμάκουτε εμφαρμακευμένων παρασκοφών. Ο Θεό συντρίψει του οδόντα αυτών εν το αυτών. Τα σμήλας των λεώντων συνέθρασεν ο Κύριος εξουδενοθίσονται όσοι είδωοι διαπορευόμενον, εκτενεί το τόξον αυτού έως σου ασθενήσουσι. Όσοι κυρώς τακείς αντανερεθίσονται, έπεσε πήρε επ' αυτούς κι ο κείδων των ήλιων. Πρώτους είναι η ένετα αυτών, την ράμναν όσοι ζώντας, όσοι ενεργοί καταπίεται αυτούς. Δίκαιος, όταν ήδη εκδίκησε τα σχήρες αυτού νύψετε εν το αίματι του αμαρτωλού, και ερεί άνθρωπος, ή άρα έσθει καρπός το δικαίον, άρα εστίν ο Θεός, κρίνον αυτούς εν τη Δόξα Πατρή και ιόρκια, γιοπνεύματι, καινήν και ιαίκαι εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασαι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασαι ο Θεός. Αλληλούι, α Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέησον. Δόξω, πατρίκη, Υιό, και Δόξα πατρίκη, Ιώκια, Γεωπνεύματι, Γενή και, και Αίκη στου αιώνα των αιώνων. Εξαιλούμε εκ των εχθρών μου Θεό και έκανε των επανισταμένων επεμέ πλήτωσέ με. Ρίσε με εκ των εργαζομένων την ανομία και εξανδρών αιμάτων σώσουμε. Ότι ειδού δύο εθύρευσαν την ψυχή μου, επέθεν το επεμέ κρατεί. Ούτε η ανομία μου, ούτε η αμαρτία μου, κύριε άνεφα σέδρα μου, και κατεύθυνα, εξεγέρθητη η συνάντησή μου και είδε. Και εσύ, Κύριο Θεός των των ο Θεός του Ισραήλ, πρόσχειος που επισκέψαστε πάντα τα έθνη, μη εκτιρήσεις πάντα τους εργαζομένους την ανομίαν, επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμόξουσιν ως κύον και κυκλώσουσιν πόλη. Ιδού αποφέμξονται εν το στόματι αυτών και ρομφέαν τις χείλες ότι τι σήκουσε, και εσύ, Κύριε, εκγελάσει αυτούς, εξουτενώσεις πάντα τα έθνη Το κράτος μου προσεφυλάξω, ότι εσύ ο Θεός μου Ο Θεός μου, το έλεος αυτού προφθάσιμε ο Θεός μου δείξιμοι εν μου. Μη αποκτήνεις αυτούς, μίποτε επιλάθονται του νόμου σου. Διασκόρπισαν αυτούς εν τη δυνάμει σου και κατάγαγε αυτούς ο υπερασπιστής μου, Κύριε αμαρτία στόματο αυτών λόγος χειλαίων αυτών και συλληφθήτωσαν εν τη υπερηφανία αυτών και εξαρά και ψεύδους διάγγελίσονται εν συντελεία, εν οργή συντελείας και ουμή υπάρξουση, και γνώσονται ότι Θεός δεσπόζει του Ιακώ, των περάτων της γης. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμώξουσιν ως και κυκλώσουσιν πόλη. Αυτοί διασκορπιστήσω με το φαγήν, Εάν είμαι, χορταστώση και γονίσωση. Εγώ δε άσω με τη δυνάμη σου και αγαλιάσω με το πρωί το έλεος σου. Ότι γεννήθησαν τη μου και καταφυγή μου η μέρα θλίψεό μου, βοηθό μου σύψαλό. Ότι σύ ο Θεό, αντιλήπτουρ μου ο Θεός μου το έλεος σου. Ο Θεό από όσο εμάς και καθήλες εμάς, ο γης της και εκτήρησας εμάς. Συναίσθησες την γήν και συνετάραξες αυτήν, ίασε τα συντρίματα αυτής ότι εσσαλέφθη. Έδειξες το λαό σου σκληρά, υπότισες εμάς ήνομοι κατανοίξεως, έδωκας τις φοβουμένες σε που φυγείν από προσώπου τόξου. Όπου σαν ρηστός είναι αγαπητή σου, σώσουν τη δεξιά σου και επάκου σου ο Θεό ελάλησεν εν το Αγίω αυτού, αγαλιάσωμε και διαμεριώ σύκυμα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσεων. Εμώσες τη Γαλαάβ τη Μανασή, και εμώσες τη Μανασί και εφραεν κρατέωση της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου. Μωάβ τι στις μου, επί την Ιδουμέαν εκτενώ το υπόδημά μου. Εμία λόφιλη πετάγισαν, τις απάξιμε εις πόλη περιοχής ή τις οδηγήσιμε έως τη Ιδουμέας, Οχήσει ο Θεός από σάνγωνος ημάς, και ουτε εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμες δώσει με βοήθειαν εκθλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου. Εν το Θεό ποιήσαμεν δύναμιν και αυτός εξουδενώσει τους φλύβοντας ημάς. Ισάκουσουν ο Θεό της Δεησεώς μου, πρόσης στη προσευχή μου, από τον περάτον της γης Προσέ και έκραξα, εν το την καρδία μου, εν πέτρα ύψουσάζημα, οδήγησάς με ότι εγενήθησαι ελπείς μου πύργος ισχύος από προσώπου ιδρύου. Παρικήσον το σκηνόματί σου εις τους αιώνας, σκεπαστήσομαι εν σκεύη των σου, ότι εσύ ο Θεός εις οίκουσας στον ευχών μου, έδωκας σκληρονομία της φοβουμένης το όνομά σου. Ημέρας εφημέρας του βασιλέως προστήσεις τα αίτια αυτού έως ημέρας γενιάς και γενιάς. Διαμενή στον αιώνα του Θεού, Έλεο και αλήθειαν αυτού τη εξηγήσει, ούτω ψαλό το όνομα σου στον αιώνα του αιώνο, το αποδούνε με τα σεχάζουν η μέρα νεξημένε. Δόξο τα τρίτη ιό και Πνεύματι και νύχια οι ίκε του αιώνο στον αιώνα να μείνει. Αλελούι, αλελούι, αλελούι, αδόξασε ο Θεό. Αλελούι, αλελούι, αλελούι, αδόξασε ο Θεό. Αλελούι, αλελούι, αλελούι, αδόξασε ο Θεό. Κυρία Λέισον, κυρία εδώ ξαπατρεί και οι όκοι, ο Πνεύματι και νύχια οι ίκεοι στου αιώνα των αιών να μείνουν. Ο Χίτο Θεό υποταγίσεται η ψυχή μου, πα' αυτό γάρτο σωτήρι και γαρ αυτός Θεό μου και σωτήρ μου, και αντιλήπτωρ μου, ο μη αλεφθώ επιπλείον. πότε επιτίθεσθε επάνθρωπο, φωνεύετε πάντε ω στίχο και κλειμένο και φραγμό οσμένο. Πλην την τιμή μου ευουλεύσαν το απόσαστε, έδραμων ενδύψει το στόματι αυτών, ευλόγουν και την καρδία αυτών, τα του, πλην το Θεό υποτάγει δι ψυχή μου, ότι παραυτό η υπομονή μου, ότι αυτός Θεός μου και ο Σωτήρ μου, αντιλήπτον μου, που μη Επί το Θεό το Σωτηριόν μου και η δόξο μου, ο Θεός της βοηθείας μου και η ελπής μου επί το Θεό. Ελπίσατε παυτόν αυτόν πάσα συναγωγή λαού, εκχαίετε ενώπιον αυτού της καρδίας ημών, ότι ο Θεός βοηθώσιμον, Πλην μάτι η ΙΕ των ανθρώπων, ψευδείς, η των ανθρώπων, εν ζυγή του αδικήσε αυτή η εκματεότητο επί το αυτό. Μη ελπίζετε τα και επί αρπάσματα μη επιποθείτε. Πλούτο, εάν ρέει, μη προστίθεστε καρδία. Άπαξε λάρε στον Θεό, δύο ταύτα ήκουσα, ότι το κράτο του Θεού και σου κύριε το έλλειο, ότι είσαι αποδώσει εκάστο κατά τα έργα αυτού. Ο Θεό, ο Θεό μου προσευρθρίζουν, εδείψει εσύ ψυχή μου, ως απλώσει εισάρξουν, εν γη ερήμο και αβάτο και αντίδο. Ούτως εν του αγίου όφυνση του ειδίνει τη δύναμή σου και την δόξον σου, που κρίσον το έλαιο σου τα χίλια με πενέσου είσαι. Ούτω ευλογή σου τη ζωή μου και εν σου αρώτα χείρα μου. Ω εξθέατο και ποιότητο συμπληστεί η ψυχή μου, και χίλια γαλιάσιο το στόμα. Μου. Ή μνημονευόν σου επί τη τρομνή μου, εν τη όρθωση με ότι γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπτων ταιρίγων σου αγαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμούδε αντελάβει το δεξιά σου. Αυτοί δε ισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσοντε στα κατώτατα τη γη, παραδοθήσουν τη χείρα ρονθέα μερίδε αλλοπέκων έσοντε. δε βασιλεύσε φρανθίσε τύπη τον Θεό, Επενεθήσετε πάσον νίων εν αυτό, Ότι εν φράγιστο αλλούν το άδικα. Ισάκουσαν ο Θεός τη φωνή μου, Εν το δέα προς Από φόβου εχθρού εξελού την ψυχή. Εσκέπασαν μὲ από συστροφείς πονηρευμένη, Από πλήθους εργαζομένων αδικία. Ήτινες εικόνησαν, ως ρομφέαν, Τας γλώσσας αυτών, Ενέτιναν τόξον αυτόν πράγμα πικρόν, του κατατοξεύσε ένα από κρύφης άνομον, εξάπηνα, κατατοξεύσουσιν αυτόν, και ούφο φοβηθήσονται. Εκρατέωσαν εαυτοίς λόγων πονηρών, διηγήσαντα το του κρύψε παγίδας, είπαν, Τι σώψετε αυτούς. Εξερεύνησαν ανομίαν, εξέλιπον εξερευνώντας εξερευνησει: Προσελεύσετε άνθρωπος και καραδία βαθία, και υψωθήσετε ο Θεός. Βέλος με εγενήθησαν πληγέ αυτόν. Και εξισθένησαν επ' αυτού η γλώσσα Αυτόν, εταράθεσαν πάντες οι θεωρούντες αυτούς, και εφοβήθη πας άνθρωπος, και ανήγγυλαν τα έργα του Θεού και τα πείματα αυτού συνήκαν. Εφρανθήσετε δίκαιο σεν το Κυρίω και ελπιεί επ' και επενευθύσονται πάντες οι ευθύστη καρδία.